Αποστόλη. Έλα. Τι κάνει. Για αυτά που είπε χθε ο Μητσοτάκη. Μίλα μου, ψυχολογηστά. Προσέξετε... Πε μου, Μητσοτάκη. Μητσοτάκη, Μητσοτάκη. Να προσέχετε του εργαζόμενους Έχει δίκιο ο άνθρωπο. Λέω δηλαδή και στην επιχειρηματική κοινότητα Κάτω το οποίο είναι έντιμο. Εγώ θα σα μειώσω του φόρου, θα σα απλοποιήσω το επιχειρηματικό περιβάλλον Αλλά... και θα σα διευκολύνω στη ρευστότητα. Εσεί όμω θα επενδύσετε στη χώρα σα, θα πληρώσετε φόρου. Και θα προσέχετε του εργαζόμενου σα. Σε 100 χρόνια οι εργαζόμενοι του Μητσουτάκη είμαστε όλοι μαζί. Ε, από πίσω μα προσέχει, μα κάνει δώρο τη βαζελίνη. Είναι μια προσοχή και αυτή, η παιδιά, να αντεκτιμάμε τα πράγματα. Ε, βέβαια. Και για το άλλο, ότι οι Έλληνε ήταν φίλοι των Γερμανών, εκείνοι έπρεπε την κουκούλα, όχι το κεφάλι, να τη βάλουν λίγο πιο κάτω. Τα είχαμε γλιτώσει από πολλού. Όταν λέμε ναι, πιο κάτω. στο άλλο κεφάλι, πιο κάτω. Α, για να μην αναπαράγονται. Κατάλαβα, ψάχμε. Ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, να σε καλά. Ήθελα το mail σας να μου θυμίσετε, κάθε φορά το γράφω λάθος. Γιατί Πώς... μας έρειξα να πάρει. Ναι, να σας έρειξα να πάρει εγώ το γράφω λάθος. Για πείτε μου. Άρχεται ξαναπάρει. Πολλές ε... φορές, ναι, πες το μου. Κυβέρνηση των Ρε μπουλουκό, θέλω να τα χώσω λίγο στο θύμιο. Γιατί σήμερα μου σήκωσε τα φτερά παντού. Λοιπόν, α πλάκα τώρα και δώσουμε το το μέλι. Είχε φτερά παντού. Εννοείται. Αλλιώ πώ θα σε άντεχα, ρε. Ράδιο παπάκι παραπολιτικά.gr. Ράδιο παπάκι παραπολιτικά.gr. Ο Άριστε, χάι. Γεια χαρά, φίλε μου. Γεια χαραντά και τα κουτιά μπαγλάν. Γεια. Τι κάνει. Καλά. Έχω ένα δάνειο στην τράπεζα. Μήπω ξέρει αν μπορώ να το ξοφλήσω με δόσεις ε, ρεπό. Δοκιμάστε το. Μπορώ να το Μόλι ψηφιστεί το νομοσχέδιο, πηγαίνετε στην τράπεζα, έχω μερικά περισκευάμμένα ρεπό πες και να του βάλει αρχίδια. Πάρτε τα. Ε, ε, αν του πω έτσι θα το δεχτούν. Θα πάω το είναι απόφαση του κύρου Χατζιτέπιου. Αφύγη. Αυτό ο Χατζέπιου που θέλει καταθέσει αυτό το νομοσχέδιο για τα ρεπό. Είδε όμω έκλεφε που έχω πολλέ αιτήσει για να έρθω να νικιάζουν τι ελληνίε μου οι εργαζόμενοι. Χθε έγινε.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 Λούλα, λέγεται. Πού είσαι, Μωρή, τι κάνει. Ναι, Μωρή, εγώ είμαι Λούλα, τι θε. Λουλού, λου, λου, λου, λου. <σίλου> <σίλου> Έχουμε κάνει ένα τραγούδι με το Λούλα. Ναι. Λούλα, Λούλα. Λούλα, Λούλα. Πού είσαι, Λούλα, Λούλα. Πάμε καθόλου. Έχουμε το Λουλά. Θα <σίλου> να βάλω κάτι με το Λουλά. Να γουστάρουμε κιόλα, μια και έχουμε και καρανίκα. <σίλου> Όταν καπνίσει ο Λουλά. Όταν καπνίσει ο Λουλά. Δεν πρέπει να μιλάσει. Αχ, να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό. Αχ, να το κάνω κι εγώ αυτό. Θέλω να μου βγάλει όνομα. Τζέσικα. Τζέσικα. <laughs> και θα σε φωνάζω τζέσ Ο άλλο θεατός που σε πήρε, βεφέ και. Η shica, τι θες Τι θε ή Σίκα να σε φωνάζω. <laughs> τι πράγμα? Θα σε φωνάζω ή jazz ή σίκα Τι πρώτη πράγμα. Κανένα από αυτά. Σίκα. Σίκα. Θα λέω. Σίκα. Έλα, δεν μ' αρέσει σήμερα. Δεν έχει τα κάτι, για Τι ήθελε. Ε, ξέχασα για. Ε, Δεν ήθελε να πει κάτι γι' αυτό. Ο κύριο Μαπαγιάνη. Ναι, ναι. Ε, θα ήθελα μια πληροφορία, ο κύριο Μαρπαγιάν. Παρακαλώ. Ε, είπε ο κύριο Καλαμούκη ότι σήμερα θα εισαχθεί το νομοσχέδιο του Κίου Χαζητάκι στη Βουλή. Με τη ρύθμιση που φέρνουμε εμεί υπερασπίζουμε τον εργαζόμενο στην πραγματικότητα. Ξέρετε αν θα μιλήσει το μεγαλύτερο μυαλό τη ελληνική Βουλή. Πιο απ' όλα. Ναι, είναι το μυαλό. Ο κύριο Γιάννη Αν είμαστε τη χαιρήκα μιλήσει. Με χασίσει. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Αποστόλης. Ναι, ο ίδιος. Κύριε Αποστόλη, είχαμε μιλήσει και πριν περίπου μία εβδομάδα. τι είπαμε. Ε, είμαι η μητέρα του στράτου, του χημικού, που είχαμε πει για την ε, κούκλα βιτρίνας που θέλαμε να την κάνουμε... Α, μάλιστα, μάλιστα. Σας τιμάμαι, σας τιμάμε Ναι, απλά πήρα να σας ενημερώσω ότι στο εμπόριο βρήκαμε κάποια, ε, η οποία ενώ μου είχατε πει κόστος 350 ευρώ Χωρί παρέμβαση δική σα εννοώ. Ναι, ναι. Ήταν 350 ευρώ το κόστος και εμείς βρήκαμε με 50 ευρώ. Εσείς μπορείτε να αναλάβετε μόνο την παρέμβαση ε, για τη μεταποίησή τη, να το πω έτσι. Α, Κάνατε έρευνα αγορά, δεν το αφήσατε έτσι. Όχι, έκανα έρευνα αγορά. Καλά κάνατε. μου αρέσουν οι ενεργοί πολίτες σε Ο καταναλωτή ο ψαγμένο. Εγώ προτιμώ. Προφανώ. Το ψάξατε όμω, είναι η ή θα έχει μόνο τα Η κούκλα θα είναι ολόκληρη. Είναι όπω από κάποιο κατάστημα που κλείνει. Αν τη βρήκατε, μεταχειρισμένη. Με ναι, λοιπόν, αυτή κάνει. Εγώ μιλούσα ευρώ... για καινούργια, εκεί... αγαπητοί, γι' αυτό. Δεν πειράζει. Και καινούργια που ρωτήσαμε είναι γύρω στα 100 ευρώ, 110 εκεί πηγαίνει. Τι υπονοείτε, τι ήθελα να σα κλέψω, Όχι, υπονοώ, ότι μήπω ήταν με την παρέμβαση σα εννοώ που θα κάνατε κάποιε παρεμβάσει. Λέω, μήπω θέλα... με κατηγορείτε για αισθροκέρδη. Αυτά φοβάμαι. Όχι, εγώ. όχι. όχι. Απλώ ήθελα να σα πω ότι. Εί%. Μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσει κατ' επιθυμία του πελάτη. Κατ, επιθυ... τι, κατ' επιθυμία, πιανού θα ήταν. Ωραία. Γιατί εσεί είχατε. Όχι, κάποι... oh, να σα πω γιατί το λέω αυτό. Γιατί εσεί μου είχατε πει ότι μπορείτε να κάνετε κάποια πράγματα Μαρό. δικά σα που να μα τα προτείνατε. Εμεί όμω θέλουμε κάτι συγκεκριμένο. Προτάσει εμάνα... έκανα εγώ. Προτάσει έκανα. Εσεί τώρα έχετε βαγωθεί να κάνετε το σκιάχτρο εκεί στην πόρτα να μπαίνει, Εσεί πώ Για μετατροπή, α πούμε, σε καλό γερό, τι θέλουμε. Σα είχαμε πει. Το, το αυτό, θυμάμαι, το, hotel, το μοναχό. Ναι, ναι, ναι. ναι, αυτό, ναι. Όχι, εσεί το, το πήγατε εκεί. Εγώ σα διευκρίνησα ότι είναι καλό για ρορόχων. Εσεί το πήγατε για καλό για ρορόχων. Τέλο πάντων, δεν θα κολλήσουμε Απλά, εκεί. Τι θέλετε να παρέμβαση. κάνουμε. Απλά ήθελα να πω η παρέμβαση, επειδή μπορεί να γίνει αντί να κάνουμε κάποιο χρώμα, να γίνει ένα αστέρικο κοινό μαυρό. Μισό λεπτάκι. Δεν πιστεύω ήσταν αρχικά. Εγώ? Ναι. Σα φέρνω για να βγει Μα τι είναι το κοκκινό μαύρο αστέρι τώρα, σα παρακαλώ. Μήπω θέλει να κάνουμε και κανένα αλφάβη. Αυτό δεν μου το. Δεν, δεν είναι δική μου επιθυμία. Μου το ζήτησε ο γιο μου. Ε αυτό. Είναι ένα Ποιος. Αυτό, ο γιο σας. Όχι βέβαια. Γιατί θέλει αυτά, σας τα έχει πει αυτά, γιατί τα θέλει αυτά τα αστέρια τα αναρχικά. Αυτό είναι αναρχικό. Δεν είναι, είναι. τίποτα αναρχοκομμουνίστης. Θα υπήρχε πρόβλημα σε αυτό. Α, μου τα μασάτε. Μήπως είναι. Ε, όχι, ε, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Εγώ μεταφέρω αυτό που ε, δεν επιθυμεία. Απλά επειδή είμαστε της εκκλησία. Εμεί δεν τα στηρίζουμε αυτά. Α. Δεν ήξερα ότι αυτό μπορεί, γιατί εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Δεν ήξερα ότι αυτό πέφτει από τα σύννεφα. Ότι μπορεί να είναι. Α, δεν ξέρετε ε... τι παιδί έχετε μεγαλώσει. Όχι. Τον έχουμε συναντήσει σε πορείε να πετάει μπουκάλια. Α, ναι. Ναι, ναι. Μπά, δεν νομίζω. Έχετε δει στο σπίτι αν έχει δει πολλά μαζεμένα στουπιά. Όχι, δεν έχω δει κάτι τέτοιο στο σπίτι, να έχει μαζεμένα στουπιά και τέτοια που λέτε. Μπείρε αυτό... πίνει. Όχι. Σίγουρα. Ναι, σίγουρα τα πίνει. Μέσα στο σπίτι νεράκι. Στο πίνι. φαγητό, αν έχουμε ένα κυριακάτοικο τραπέζι, τι θα πιει. Ε... Σύντομα κάτι... δεν πίνει, όχι. Δεν συμμετέχει. Καταλάβατε αυτό. γι' αυτό, για να μην δώσει δικαιώματα και τον καρφώσετε τώρα. Α, το σπίτι μάλιστα. το δικό του είναι γεμάτο μπουκάλια μπύρα. Μπουκάλια, ε, όχι κουτάκι, ε, μπουκάλια. Θα, θα, είχα, θα το είχα αντιληφθεί, θα το είχα δει. Θα το είχα προφανώ κάτι θα είχα δει. Τέλο πάντων, εμεί επειδή έχουμε το σύστημα, τα βλέπουμε αυτά. Α, είσαστε το συστήματο τότε εσεί, έτσι. Σα είπα, από μοναστήρι είμαστε. Α, ναι.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 Αυτό δεν το διευκρίνησα, να, να σας πω την αλήθεια, γιατί τον ενδιαφέρεται πιο πολύ το πώς θα φαίνεται. Κατάλαβα, θα ωραίο, σαν, ωραίο, θα φαίνεται, ωραίο θα φαίνεται, απλά θα είναι μπροστά λίγο ριγέ, γιατί θα το βλέπει πίσω από τα κάγκελα. Α, έτσι, γιατί θα το βλέπει πίσω από τα κάγκελα μάλιστα. Αυτό τώρα έχετε, έχετε και χιούμορ. Έχω και, και χιούμορ. Έχω πολλά. Έχω, ε, έχω πολλά στιγμόλετα. Και ε, να σα πω λίγο ακόμα ε, σε, σε ποιο σημείο θα μπει το αστέρι στα στήθια. Δεν ξέρω αν θα. Ε, δεν νομίζω. Στην στα κοιλιά. στήθια. Δεν ξέρω πού θα μπει σε ποιο σε, σημείο. Στον κόλο. Ε, νομίζω τώρα το χοντρένετε. Τι το χοντρένετε. Μιλάμε εγώ, για τα εγώ, μέρη της κούκλας. Θα τις βάλουμε το ναι. αστέρι στον κόλο, στα βυζιά ή στην κοιλιά. Πού θα μπει. Ε, Νομίζω τώρα αρχίζετε και λέτε πράγματα τα οποία με φέρνουν σε δύσκολη θέση. Έχετε συγγένεια με την κούκλα? Γιατί σας φέρνει σε δύσκολη θέση? Με, γιατί τα Σα άμα δεν είναι ανάγκη να τα αναφέρουμε αναλυτικά όλα. Μα πώ θα συνεννοηθούμε να κάνουμε δουλειά. Δεν κατάλαβα, είστε από το μη του τη κούκλα. Είναι λίγο χύμα η συζήτησή μα, έχει αρχίσει και γίνεται. Οπότε όταν. όταν Υπερασπίζεστε ε, τα δικαιώματα τη κούκλας. Όταν θα, θα σα πάρω τηλέφωνο ε, να έχω στάνταρ ε, τελική ιδέα, τότε θα μιλήσουμε και πιο σοβαρά. Γιατί αυτή δεν Εδώ αυτό δεν λαμβάνει το αστέρι. Εγώ που είπα κόλο, σα πείραξε. Γιατί κακό είναι. Γιατί ο κόλο κακό είναι. Γιατί το αστέρι είναι κακό. Ο κακό δεν είναι. είναι. Ο κόλλος Λιόπινα, Ω, είναι ο, Όχι, όχι. Εντάξει. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και Αποστάλη. Θα σου ξένα πάρω. Περιμένω. Ευχαριστώ. Για. Άπουγα τα νότιο που βρίσουν στη διζέη τους δεξιούς γιατί... Ξεκινάνε του πληθυριασμού πρώτη κατοικία και δεν θα έχει καμία προστασία η λαϊκή κατοικία του. Ναι, ναι, αυτή η κομμωδία. Η εννοώ. Την στις... που κάνουν οι Σιριζέοι εννοώ που ξεκίνησαν του πληθυριασμού. Αυτό ήταν αυτό. Οι Δεκτοί πολύ καλά κάνουν γιατί μια ζωή αυτό ήταν. Ενώ συλλογοί, οι Ερμανοστολιάδε, είναι πιστοί στην ιδεολογία του. Οι Σιριζέοι μπορούν να μα πούνε τι κάνανε για να προστατεύουν την πρώτη κατοικία, του ηλεκτρονικού πληθυριασμού μήπω. Κάνανε διάφορα και... για να προστατέψουν εμά από την πρώτη κατοικία. Μην έχει μετά τα φορτώματα, ένθια Yeah. Ακριβώ, επειδή μου ότι φάνηε πάρα πολύ τα ζώα που γράφουμε τη Ζόμαστιά, καλά να πάσετε και κάτι πετύχαται ο κάθε. Γιατί εγώ τα με τα λάδι μου. Αν το ΣΥΡΙΖΑ είχε υποστηρίξει την πρώτη κατοικία τη συντάξει και τα εργασιακά δικαιώματα. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν ήμουν ασύριδα. ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 60%, η Νέα Δημοκρατία θα έχει 10%, και 10. Εγώ θα έπρεπε το γογιο που λέω την ελληνοφρέμια και τον Αγγελία. Όπω πολύ κακό έκανα τότε. Αλλά δυστυχώ και οθήκατε εσύ. Εσύ είχατε δίκαιο που θα τα λέγεται για το τι φτάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό λοιπόν μόνη η λύση είναι να ξεσχωθούμε Χρειάστηκε και παιδί μου να τα να... πούμε εμείς κατά Κατάλληνο ΣΥΡΙΖΑ Το αποδεικνύει κάθε μέρα Ναι, ναι, ναι, θα, αυτό το ξέρουμε Αλλά εγώ σου λέω πριν κυβερνήσει Τον είχα πιστεύσει, την είναι τη μου και το λέω δημόσια Ε, σχετικά με το ξεμάτιασμα, το ξεμάτιασμα Θα κάνουμε ωραία. το ξεμάτιασμα του μορού. Που αφορά νεογνά, βρέφη και νύπια. Ωραία. Λοιπόν, έχω φέρει ένα μορό. Το οποίο θα πρέπει να το ξεματιάσουμε. Εγώ θα ήθελα να ακούσω την επιστημονική άποψη του Τσιόδρα που χτύπησε ξύλο όταν εμβολιάστηκε. Καλά, εγώ θυμάμαι άλλα που είχαμε ο κόσου και πήγαινε και έψε εκκλησιέ. Καλά! Να σου δούμε από την πανδημία, δεν διάρκεια δε θυμάσαι... δε θυμάσαι... λίγο. Όταν εμβολιάστηκε, δεν θυμάσαι που χτύπησε ξύλο. Μπορεί.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 Ε, πέρσι, ο Σωτηράκη έκλεγε για του παππούδε και του ηλικιωμένου. Ο Σωτήρη. Ο Σωτήρης. Δίνω το λόγο στον ε, ε, Σωτήριο. Ο Σωτήρη. Που κοιμήριμεν από το COVID. Φέτος με 12.000 νεκρούς και πλέον πια. Στερέψαμε τα δάκρυα. Στερέψαμε τα δάκρυα. Πού είναι ο Σωτήρη. Τι να κάνει άλλο, Στερέψαμε. Είναι η παράταση τη ποιοτική επιβίωση αυτών των ατόμων. Πολλοί από του οποίου. είναι μανάδε και πατεράδες μα. Έρευσαν τα δάκρυα του. Ναι, ναι. Είναι αυτό που λέει. Στέρεψαν τα δάκρυα μου. Σε ευχαριστώ δάκρυα σου. Σε ευχαριστώ και τα δασκυρία σου. Στέρεψε και, και η καρδιά μου. Α, Όλα ήταν. Στέρεψα, στέρεψα. Όλα...